Γιώργος Κοροπούλης Υχοληψία Μίξη ήχου Μουσική επιμέλεια Θάνος Καλέας <σοκλή> Ποιήμα κοντά στο γιοφύρι του Τεντσιν Μάρτης ήρθε στο πυργοτό γιοφύρι Κλάδια ροδακινιάς Κλάδια βερικοκιάς Προβαίνουν από χίλιους φράχτες Είναι το πρωί Λουλούδια να σου πιάνεται η καρδιά Και το βράδυ Τα σπρώγνει στα νερά που κυλάνε Κατά την ανατολή Πέταλα πάνω στα νερά που φύγανε Στα νερά που φεύγουν Πέφτουν και στις ρουφίχτρες που τραβάνε πίσω. Μα οι άνθρωποι σήμερα Δεν είναι οι άνθρωποι του παλιού καιρού Και ασκύβουν πάνω απ' το γιοφύρι Με τον ίδιο τρόπο. Οι θάλασσες αλλάζουν χρώμα την αυγή Κι οι πρίκυπες μπαίνουν στη γραμμή Μπροστά στο θρόνο. Το φεγγάρι Πεφτεί πάνω στου πυλώνες του Σέιγκο Και κολλάει στου τοίχου και στα νόφλη της αβλόπορτας. Με λαμπερά στον ήλιο και στη συννεφιά κεφαλοπάνια Οι αρχόντι αφήνουν το παλάτι Πάνε για σύνορα μακρινά Καβαλικεύουν αλόγατα σαν δράκοντες Αλόγατα με μπρούτζος στι κεφαλαριές τους Κι Κάνουν τόπο να περάσουν. Περήφανο το περασμά του. Περήφανο το βήμα του Καθώς πηγαίνουν σε πλουσιοπάροχα τραπέζια, Σέθουσες αψηλέ με φαγητά παράξενα, Στο μυρωμένο αγέρι και τα κορίτσια που χορεύουν, Με κρυστάλλινα σουράβλια και κρυστάλλινο τραγούδι, Στο χορό των εβδομήντα ζευγαριών, Στο τρελό κυνηγητό μέσα στους κήπου. Μέρα και νύχτα είναι για το ξεφάντωμα. Νομίζουν χίλια φθινόπορα που στα βαστάξει. Ακούραστα φθινόπορα. Για αυτούς του κάκου κλαίν γρουσούζικα τα κίτρινα σκυλιά. Και ποιος μπορεί να παραβγεί μπροστιν την ριοκούσου που γίνε αμάχης αφορμή. Ποιος από λόγου τους είναι άντρας μια φορά όπως ο Χαν που φύγε μοναχός με την καλή του, τα μαλλιά της ξέπλεκα και ο ίδιος βαρκάρης του εαυτού του. μυρολόι του φρουρού στα σύνορα. Στην πύλη του βοριά, ο αγέρα φυσάει την άζοντας την άμμο, μονάχος από τότε που υπάρχει κόσμος μέχρι τώρα. Πέφτουν δέντρα, με το φθινόπωρο τα χόρτα κιτρινίζουν, σκαρφαλώνω πύργους και πύργους, διγλίζοντας τη γη των βαρβάρων. Ρημαχμένο κάστρο, ουρανός, έρημος τόπος. Δεν έμειναν τυχιά σε τούτο το χωριό. Κόκαλα που τα χίλιες χίλιας παγωνιές, σορία ψηλή που τους σκεπάζουν δέντρα και χορτάρι. Ποιο έφερε όλα τούτα. Ποιος έφερε τον φλογερόν αυτοκρατορικό παροξυσμό. Ποιο έφερε το στράτευμα με τα ταμπούρλα και τα τουμπελέκια. Οι βάρβαροι βασιλιάδες. Μια πρόσχαρη άνοιξη γύρισε σε φθινόπορο αιματόβρεχτο. Ένα λαλιτό πολεμιστάδων. Άπλωσαν στο μεσανό βασίλειο 360.000. Και θλίψει, θλίψη βροχή. θλίψη να πας και θλίψη, θλίψη να γυρίσεις. Όσο βλέπει το μάτι ρημαχμένη κάμπη. Κι απάνω τους δεν έχει πια υγιού του πολέμου. Άντρες δεν έχει για την άμυνα και το γυρούσι. Α, πως θα μάθετε τη μαύρη θλίψη του βοριά την πύλη. Με το όνομα του στρατιγούρη Χόκου απολισμονιμένο και μας τους φίλακες φαγωμένους από τις τίγρεις. Γράμμα από την εξορία Μουσική για τον Σοκιν του Ρακούιο, παλιόφιλο αρχηγραμματικό του Τζέν. Τώρα θυμάμαι που τα σταβέρνα επίτηδε για μένα Νότια μεριά στο γιοφύρι του Τένσίν Με κίτρινο χρυσάφι και λευκό διαμαντικό πληρώσαμε για γέλια και τραγούδια Μεθυσμένη μίνας μπαίνει μίνας βγαίνει Λισμονώντας βασιλιάδες και πρίγκιπες Άνθρωποι που κουβαληθήκαν από τη θάλασσα και από τα σύνορα στη Δύση και μαζί με αυτού, μαζί σου πρώτα, καμιά δε χωρούσε παρεξήγηση. Και δεν έδωσαν δεκάρα για το θαλασσοδαρμό και τα βουνά που διάβηκαν, φτάνει να μπαίναν στην παρέα μονάχα και μιλήσαμε όλοι έξω καρδιά καινού, δίχω μαράζια. Τότε με στείλανε στον νότιο Βουέι. Σε άλση με δάφνε βρίσκεται πνιχμένο και σένανε στα βορεινά του ουράκου ως που μονάχα σκέψη και μνήμη απομείναν κοινά. Κατόπιν, όταν ο χωρισμό έφτασε στο χειρότερο, ανταμόσαμε και φύγαμε ταξίδι στο Σενγκό. 36 φορέ εκεί στριφογυρίζει το νερό. Σε μια λαγκαδιά με τα χίλια φωτεινά λουλούδια Η πρώτη λαγκαδιά Και μέσα σε μια μυριάδα λαγαδιές Γεμάτες φωνές και φύσιμα των πεύκων Και με ασημένια χάμουρα και ολόχρησα λουριά Ο επόπτης βγήκε της ανατολικής μεριάς του Καν Με τους τσοκατζαρέους Και ήρθε να με συναπαντήσει ακόμα ο αληθινός άνθρωπος του Σίγιο πέζοντας πάνω σε πετραδοκόλλητο σουράβλι. Στα ιστοριμένα σπίτια του σανκού έπαιξαν για μας μουσική σένιν, όργανα ένα σωρό που ηχούσαν όπως τα μικρά του φίνικα. Ο επόπτης του Κάντσου, μεθυσμένος, χόρεψε. Τα μεγάλα μανίκια του δεν έλεγαν να κάτσουν ήσυχα, με τέτοια μουσική και εγώ ντυττός στο μάλαμα πήγα να γύρω το κεφάλι μου στα γόνατά του με το μυαλό τόσο αψηλά πάνω από τους εφτά ουρανούς και πρωτού ημέρα βασιλέψει σκορπίσαμε σαν άστρα ή σαν βροχή είχα να πάω στόσο πολύ μακριά πέρα από το νερό και εσύ στο γιοφύρι σου πίσω και ο πατέρα σου που ήταν γενναίο σαν λεοπάρδαλη, κυβερνήτη στο χέρι σου, του βάρβαρου σόριασε χάμω ήρθε και ένα μάι για μένα σε έστειλε να με φέρεις αψηφώντα την απόσταση. Και τι να πω για τις πασμένες ρόδες κι άλλα τέτοια, δεν θα έλεγα πω στάθηκε εύκολο ο πηγαιμό πάνω από δρόμου τρυφογυριστού. Σαν άντερα προβάτου. Χιμόνιαζε και ακόμα πήγαινα, δαγκωμένο από το βοριά, και συλλογιόμουν πω δε λογάριαζε σταλιά τα όσα πληρώναμε, και συλλογάριαζε με την καρδιά τα πλερωμένα. Και τι καλώ ορίσματα, τα ποτήρια κόκκινο πετράδι, τα φαγητά καλοστρωμένα πάνω σε γαλάζιο καλιστό τραπέζι. Και, μέθησε, και δεν θυμόμουν πια το γυρισμό και περιδιάβαζες μαζί μου στη δυτική γωνιά του κάστρου στον ναό της δυναστίας γύρω του καθαρά νερά σαγαλανός νεφρίτης με βάρκες που έπλεαν και τους ήχους των πνευστών και των τυμπάνων με κυματάκια σαν δράκοντα λαβένοντας με στο νερό το χρώμα του πράσινου χορταριού. Ειδονή κατάλητη, Με κουρτιζάνες που σεριάνιζαν κοντά μας ανεμπόδιστα με φάδες ητιάς να πέφτουν όπως χιόνι Και τα κορίτσια με το φτιασίδι Που μέθυσαν κατά το ίδιο βασίλεμα Και το νερό Πενήντε οριέ βαθύ Να καθρεφτίζει φρύδια πράσινα Φρύδια βαμμένα πράσινα Σωστό πανόραμα στη γέμιση του φεγγαριού Βαμμένα με χάρη και τα κορίτσια πίσω να τραγουδάν η μία στην άλλη χορεύοντας μέσα σε αραχνοή χρυσά και αγέρα να παίρνει το τραγούδι να το σταματάει, να το τεινάζει κάτω από τα σύννεφα κι όλα τούτα λαβαίνουν ένα τέλος και δεν τα ξαναβρίσκομαι ποτές ανέβηκα στη βασιλική αυλή για εξέταση Δοκίμασα τουλάγιο την τύχη Πρόσφερα το τραγούδι Τσόγιο Και δεν έλαβα προβιβασμό Και γυρίσα πίσω στα βουνά της Ανατολής Ασπρομάλης και ακόμα μια φορά Αργότερα Σμίξαμε στο πυργο το γιοφύρι της Νοτιάς Κι έπειτα σκόρπισε το πλήθος Τράβηξες βορεινά στο παλάτι των Σαν και αν ρωτάς, όσο λυπήθηκα εκείνο τον αποχωρισμό. Είναι όπω τα λουλούδια που πέφτουν στο τέλος της άνοιξη. ανάκατα, στροβιλισμένα, ένα κουβάρι. Τα λόγια τι φελάνε, δεν τελειώνουν τα λόγια, δεν έχουν τελειωμό τα πράγματα με την καρδιά μας. Φωνάζω μέσα το παιδί, το βάζω γονατίζει εδώ μπροστά μου, να σφραγίσει επ τούτο Και το στέλνω μερόνυχτα μακριά Συλλογισμένος Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε Ο Γιώργος Κοροπούλης